Έλα Αποστολή. Έλα. Ε, είμαι ένας ακροατής σου. Καλά κάνεις. Αυτό που έχω ακούσει για τα ΜΑΤ είναι η τρίτη φορά που το ακούω. Δεν ξέρω κατά πώς το ευσταθεί. Είναι ότι έχουν μισθώσει ΜΑΤ από τη Σερβία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια οι ψέματα. Καλά, και... είναι και πιο κοντά. Συγγνώμη τώρα. Πού να ανεβαίνεις από την Αθήνα. Ορίστε. Λέω πού να ανεβαίνεις από την Αθήνα. Κατεβαίνεις λίγο από τη Σερβία που είναι και κάτι φορά. Ναι. Γεια σας Φριέλ Ναι, ναι Τηλεφωνώ από Ιερισσό Χαλκιδικής Ναι yeah. Δεν ξέρω αν έχετε γίνει για τα γεγονότα που έχουμε εδώ πέρα Έχουμε αφαιρώσει ε... την κόμπη ολόκληρη Τι έγινε, και καινούριο, yeah. έχουμε κάτι καινούριο Ναι, αποστόλις είσαι Εγώ είμαι, ναι Έλα, φίλε αποστόλιου, Νίκος Λέγομαι, τηλεφωνώ από Ιερισσό Γίνεται χαμός εδώ πέρα Πού είσαι πού είσαι ε, Εγώ είμαι ακριβώς... Ε... Έξω από την ριζώδο, έξω από το αστυνομικό τμήμα, έξω από το Μασούτι, όπου υπάρχουν δημιουργίε μάθη, έχουν έρθει τα 1 εδώ πέρα, έχουν κατέβει πέντε λεωφορεία με αστυνομικού, πράσινους, Black κόκκινο, στους πάντε. Mm. Έχουν έρθει εισαγγελίε, γίνεται χαμός, έχουν ρίξει τα κρυγόνα, έχουν ζαλιστεί κόσμο. έχουν ρίξει τα κρυγόνα εδώ ακριβώ μπροστά, μπροστά στον κόσμο. Έχουν έρθει για να καλά σε, ε, στα σκήτια, θεωρητικά υπόπτων, θεωρητικά υπόπτων, με στόχο ε, να, τους, ε, να τους καλά στοιχεία. Έχουμε εδώ πέρα. Οπότε δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Πάντωτο κράτο λειτουργεί χαμός. τουλάχιστον αυτό. Η ελληνική Οπότε, αστυνομία πώς... λειτουργεί είναι στα ελληνική κανονικά της Νομία οικονομία φεκή, φεκή, φεκία, Έχουμε πάθει πλάκα. Αυτό είχαν ησυχία μου να είναι φορμέ γιατί είχαν και καιρό να αναδράσουν. Δεν γίνονται και πορείε τελευταία. Ήταν που... Και πρέπει να μα έφεραν και τα κρυγόνα. Δεν ήταν Εκάμε αυτόματα, αυτόματα με διπλέει δεσμεύνε. Τώρα σε Ευρώπη γίνεται. Έχει πιάσει νόημα το χρήμα που δίνουμε στο ελληνικό Είναι Θέλω να μεταφέρεις στο Θήμιο σε παρακαλώ την καλημέρα μου και τα συγχαρητήριά μου που αναφέρθηκε στο γεγονός και για όλα βέβαια αλλά ιδιαίτερα που αναφέρθηκε στο γεγονός που έγινε επί των ημερών του μεγάλου εθνάρχη και τη δολοφονία του Λαμπράκη που δεν την αναφέραμε. Αποστολή παίρνω για να σου πω ότι άκουσα αυτή την κυρία από τις κυρίες της που τις πετάξανε τα στο παιδί και αναρωτιότανε η κυρία αυτή ποιον شلونε αυτά τα πράματα Πραγματικά τι εγώ δεν καταλαβένη Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει η κυρία στις κυρίες της Αλκηιδικής αυτά τα πράματα το στο παιδί αλλά βέβαια να πει, κυρία τι ψεφίζουν στην Ιερισσό. δεν τον πάχτα που έδωσε Τζάμπα το γι αυτό δεν αυτά τα Δεν ξέρουμε ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα. Σχετικά με τις σκουριές, κύριε. Παρακαλώ. Να συμπληρώσετε ότι την περιβαλλοντολογική μελέτη την υπέγραψε ο κύριος Πάπα Κωνσταντίνου. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της καταστροφής. Έλα ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Ας πω κάτι, αυτός απ' τις ΣΕΡΕΣ, τι να ψηφίσει μεθ' Τα καμαλάς δεν θα ψηφίσει. Αν είμαστε τυχεροί, Α, μην ψηφίσει κανένα Τσίπρα και χαθεί το κράτος, σε χρεοκοποίησουμε φοβάμαι. Ωραία μου, και κάτι άλλο ήθελα να πω. Μη χαθεί καφέ έλεγχος φοβάμαι. Και έρθει ο Τσίπρας και, και ρίχνουνε δακρυγόνα στα σχολεία. Ναι. Κόσμος ο... κοιμάται στους δρόμους. Α. Παιδιά να από μην έρθει ο δεν κακό. Για να σας αποδείξω πόσο χρημίτζερος είστε όλοι εσείς σαν αριστεροί. Πέθανε ρε εσείς όλος η Και βγήκαν έξω λέει με σημαίες, λέει το αυτού με κάτι μπάντα. Ρε εσείς βλαχαδέρα έτσι και πεθάει κανένας πολιτικός στην Ελλάδα. Θα στείλει στεφάνι ζήμενς. Θα στείλει η καραβέζι και η ταινία Χρυσό Στεφάνι. Θα στείλει ο Στεφάνι αυτή με τις φραγάτες. Ρε χρημί Αύριο θα κάνεις μια αφιέρωση με τον Παλούρδο που πήρε στα μάτια; Παρακαλώδη Ταία Ναι καλημέρα Γεια σας ε, Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγω με το Εμμανουήλ Μάλιστα ε, Είμαι συνάδελφος Ματατζής ε, Ναι Κοιτάξτε θέλω μια βοήθεια Ξέρετε εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες Μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο Ναι Και είπα να φεύγεται για σύνταγμα για την πορεία Μάλιστα. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει, ο Κιάκοζάνε συνάδελφοι, Μπ... τι μετρό μου λεσ τώρα, τι σύνταγμα μου λες τώρα. Ήθα μετά από... πιο σαφής. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις στο μετρό να πάσο που θέλεις. Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Μπήκα με στο... μετρό έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με το συνάδελφο τον, Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. με την ασπίδα το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο περίεργα, πώς θα γυρίσουμε. Εγώ δεν έχω Α πήγα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθεί κάμμα από χθες με την πορεία. Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο, με την πορεία. Με την πορεία έτσι. και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη είχα πετάξει. κάτι υπογέσει, δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό και ελα. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην κοζάνη. Δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πάω. Έχει τρει γραμμές έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλει γραμμή, να και, και κοζάνη. Κοζάνη, πρέπει να υπηρεσία να αναφερθώ, έχω ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία την Συν αρχή δεν εναινόμαστε ρεπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, έτσι. Κυρίε συνάδελφε. Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθαμε με μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει ότι φεύγουμε σφεύγουμε σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικαρέ. Και πήγαμε στην πορεία. Αλλά δεν ξέρει πώ πάει με μετάθεση. Δεν ξέρω τι μετάθεση. Αυτό σου είω συνάδελφοι, από την αρχή, ρεμπαλούρδο. Ελληνικά δεν μιλάω. Συγνώμη συνάδελφε, Κι Είμαστε στο αεροδρόμιο με τον παλούρδο, δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πια γραμμή παίρνουμε. Μα τι μου λες τώρα, που θα πάω εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω με φωνάξανε μόνο για το υπηρεσία υπηρεσία ξύλο. Μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιάμε θέλουν πορεία να δίνουμε πιτσιρικάδες Και όχι τίποτα, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια. Μα φρυπάγαν μα βρίζουν, σου πω δεν με εγώ αυτό τι καταλαβαίνω. Όλο το βράδυ στο μετρό με Έτσι κι αλλιώς αυτή ζωή σου αντίζουν Και εσύ μαραίνεσαι. Μαραίνεσαι. για την παρασκευή την επόμενη Τη λίχτα του Λίχτενστάιν Πήραμε επισήμως τη λύχτα από το Λίχτενστάιν <Κιου> Αξιοποίηση πλήρης της λίχτας του Λίχτενστάιν <Κιου> Τις υδατάνθρακες του Καμένου Για ποιο λόγο Όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες. <laughs> δεν είναι ευρωπαϊκοί οι Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Και μέσα σε αυτά πέτα και έκανα Αμπουγράμπη του Bush ξέρεις. Ξέρεις. Under the dictator, prisoners like Abu Ghraib detainees at Abu Ghraib, Then with the approval of the Iraqi government, We will demolish the Abu Ghraib prison. Pozna sterios <gibberish> <skills> idikyo. Pozna sterios idipo sincruci. Tamatosis. Valeres laja brío, el kiton ton Adoni Νέρο να πιείς νερό να πιείς Να ξεδιψάσεις λίγο Θα ματώσεις Αποστολάκι μου τι της έκανες της γυναίκας αγόρι μου Χτυπιόμαστε <laughs> <laughs> Με τον εγκόνο της <laughs> Τι της έκανες Την Παρασκευή Καταλαβαίνεις ότι η γιαγιά του Δημητράκη θα πέσει την Παρασκευή έτσι <laughs> Τη γιαγιά του Δημητράκη την Παρασκευή Τη Παρασκευή του Τζόγλανου Τι περιβόλη είναι αυτό ρε? θα του βάλεις Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον κύριο Αποφτόλη παρακαλώ. Ο Ο Δημήτρης ο εγγονός μου στο τηλέφωνο. Α, νομίζω ότι είσαι εσείς ο Δημήτρης ο εγγονός σας. Τι θέλετε. Α, γιατί τόσο άγρα φωνή μου Είναι πολύ δημωμένη μαζί σας. Μαζί μου, γιατί. Γιατί. Ήρθε το παιδί. Ήρθε το παιδί συζητήσατε για κάποια γκαρσονιέρα είπατε το ποσόν που θέλατε το είπα ναι του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ θέλω και μόλις συμφωνήσατε ήρθε μας είπε εντάξει συμφωνήσαμε και εμείς η γιαγιά και οι και τώρα μόλις τον είδες και ήρθε με την κοπέλα του ναι. αμέσως ζητάς 250 γιατί μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό για να πληρώσει το τσουλί γι' αυτό όχι να μένει τσάμπα στο παιδί να πληρώνει το παλικάρι 200 ευρώ και άλλ που το ξέρεις εσύ αν να συμβάλλει η κοπέλα ή όχι Να συμβάλλει, Έχει... θα φανεί στο πεντάρι το παραπάνω Άσε που εγώ το καμπινέ έχω φτιάξει και ένα άτομο Εγώ είχα απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια τους, εγώ μένω δίπλα Το κρεβάτι αν χτυπάει στη μεσοτυχία, εγώ τι θα κάνω Δεν βάσκει, δεν Τι Δεν βάσκει, Εγώ λέω ότι οι άντρες κρατάν τον λόγο τους και τις συμφωνίες τους. Έτσι. <συμί> έτσι <συμί> <ο> δικός <οτιούτος>, σου <συμί> ο λοιπόν. Άκουσε. <συμί> άκουσε <συμί> εδώ θα μ' ακούσεις. <συμί> θα μ' ακούσεις. <συμί> ακούσεις. <συμί> ακούσεις <συμί> ακούσεις <συμί> αφήσεις, <συμί> Λοιπόν. <συμί> ο εγγονός σου ότι Τιουτιστάν. Μάλλον αυτός δεν κράτησε τον λόγο του Εμένα μου άρχισε σαν τα κρύα τα νερά Ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι όταν αργεί το ενίκιο Και μετά Ρε μου φέρε πέρα. και την άλλη της όνυφη Βρε παλιό παιδό, βρε Εγώ και είμαι παλιάνθρωπο Να προσέξεις τον λόγο σου θα σε ταΐσω γενώσιμα Κάτσε καλά γιατί ξέρεις κάτι Τε. Ξέρω και το σπίτι Ξέρω και την οδοθαρθώ Έλα και τι θα μου κάνει Α όχι τα συγχαίρω με τα σάλια Τα σάλια απογέρουσε ούτε να τα βλέπω Ούτε να μ' θέλω Λοιπόν αν φάω και τη χλέπα 300 ευρώ το νίκι. Όχι Όχι Ή, σε εμένα Και καθόλου ούτε στο σπίτι σου ούτε κοντά σου Τι θες ε, να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι μου <laughs> Να πάρεις τηλέφωνο <laughs> να μου κάνεις το μεταξά εμένα Όχι δεν είμαι, δεν είμαι μεταξάς δύο Εί δύο ενδιαφέρου δεν ενδιαφέρου είπες ενδιαφέρου όχι Μεταξύ μας τώρα λέγε Είσαι Så och av livet, av Och Εγώ είμαι μητός. κουνιστός. Κουνάς την αχλαδιά. Α, σου είπε και για την αχλαδιά που έχουμε έξω προσπίγει. Όλα τα είπε Βέβαια, το ανοίγει το σωματάκι του Δημητράκης. Σου είπε μήπως ο Δημητράκης ότι μου ήρθε σούπερ το σοδούλι μίνι για να με τουμπάρει σε αυτή την τιμή. Καλέτε ο Δημήτρης, καλέ. Ο Δημήτρης. Μπράβο, μπράβο, Ο, μπράβο. Δημήτρης. Το το δελφίνι, ο δημήτρης, το μαστιγόνι το δε Το, το γουστάρισα ναι και δεν τρέπομαι να το πω Γι' αυτό του ρίξα και την τιμή Αλλά όχι να φέρει και την άλλη την τζούλα μέσα Να σου πω κάτι Να σε χαίρετε Η μάνα που σε έχει. Σε ευχαριστώ πολύ και εκείνο να τον χαίρεται, η γιαγιά που έχει. Να προσέξεις το βράδυ όταν κοιμάσαι που αφήνεις τη μαγκούρα και να θυμάσαι που τη βρίσκεις το πρωί. Γιατί κάνει πάρτι ο Δημητράκης με τη μαγκούρα το βράδυ όταν λείπεις. Αν φας Άντρα, τούμπα είναι και ο Δη, ο Δημήτρης δεν έχει νέα το πάτωμα. Η μαγκούρα είναι βρεγμένη. Άντρας. Ακούς. Ο Δημήτρης. Ε, λυπάμαι. Που δεν κράτησες το λόγο σου Λυπάμαι Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι Το γυαλιστερό κολλί του Δημήτρη Αυτό τίποτα άλλο Δεν ξέρω αν το ξέρεις Όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση Μην του δίνεις λεφτά για οδοντίατρο Άλλο την κάνει τη λεύκανση Πού σου πού σου πού Δεν θα στεριώσει δίκιο Δεν θα στεριώσει δίχως η να να BIRDS <laughs> CHIRP